Ραδιοκαταγραφές Η ραδιοφωνική συντροφιά της Χριστιανικής Φοιτητικής Ένωσης καταγράφει την επικαιρότητα Συνεντεύξεις Ρεπορτάζ Απόψεις Γκάλοπ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 Αγαπητοί ακροατές της Πυραϊκής Εκκλησίας, καλησπέρα σας. Οι εδώ η ραδιοφωνική συντροφιά της Χριστιανικής Φοιητικής Ένωσης θα σας κρατήσει συντροφιά για την επόμενη μία ώρα περίπου. Μαζί σας σήμερα θα είναι η Μόνικα Παπά Καλησπέρα σας Ο Ανδρέας Κυριακούλης Καλησπέρα σας Ο Γιώργος Πράρας Καλησπέρα Και ο Νίκος Φραντισκάκης Καλησπέρα σας Και η Βασιλική Βασι Την επιμέλεια του ήχου έχει η Βανθία Κατσουρού. Στα τηλέφωνα της Πυραϊκής Εκκλησίας, στο 210-411-8602 και 210-411-8640, μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μας και να αφήνετε τα σχόλια, τις παρατηρήσεις σας, καθώς και τις προτάσεις σας. Ενώ στο site της Χριστιανικής Φοιητικής Ένωσης, στο www.hfe.gr, ανεβαίνουν όλες οι εκπομπές. Οπότε υπάρχει δυνατότητα να κατεβάζετε και να ακούτε παλαιότερες εκπομπές. Να μην ξεχάσουμε και το email της εκπομπής μας radiocata με το οποίο μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μας. Σήμερα λοιπόν η εκπομπή μας δεν έχει κάποιο συγκεκριμένο θέμα αλλά θα ασχοληθεί με διάφορα θέματα τα οποία μας προσέλιξαν το ενδιαφέρον αυτές τις ημέρες. Συγκεκριμένα, όπως κάναμε και αρκετές φορές πέρυσι, πρόκειται κατά τη διάρκεια της σημερινής εκπομπής να μοιραστούμε μαζί σας διάφορα άρθα της επικυρότητας που μας προβλημάτισαν. Δηλαδή η σημερινή μας εκπομπή θα είναι τύπου μαγκαζίνου. Λοιπόν, το πρώτο άρθρο είναι το άπλωμα του τραχανά, του χρήματος και της παλάμης. Ένας ξένος περιηγητής, ο οποίος επισκέφθηκε επανειλημμένα την Ελλάδα, τόσο στην χώρα όσο και στην αστική, αναφέρει μεταξύ άλλων και τα εξής που του προξένισαν ιδιαίτερη εντύπωση. Ήταν, λέει, καλοκαίρι, στις αρχές της δεκαετίας του 1980. Καθώς περνούς από ένα παιδινό χωριό της Θεσσαλίας, είδα γυναίκες να παρασκευάζουν διάφο Όμως εκείνο που μου προξένει σε μεγαλύτερη εντύπωση ήταν ο τρόπος του απλώματο ενός ζημαρικού επάνω σε πανή, λε και γινόταν η ερευνη Αφού χαιρέτησε τη γυναίκα που έκανε αυτή την ενέργεια, ρώτησα τι είναι αυτό. Τραχανάς. Δεν το γνωρίζεις? Όχι, από πού να τον γνωρίζω, αφού ο τόπο μου δεν το παρασκευάζουν και δεν μου λες τι τον κάνει τώρα, Τι τον κάνω, τον απλώνω στον ήλιο, για να στηγνώσει και μάλιστα πολλέ φορέ με σκοπό να φύγει Μετά. Θα τον μαζέψω μέσα σε ένα πάλι να σακούλι ώστε να διατηρηθεί ως το χειμώνα, όταν τον φάμε ο γυναικό υπομορφή σούπα. Αλήθεια. Ναι, Πάντως, άμα ξανάρχει τότε, έλα για να σε φιλέψουμε. Ευχαριστώ πολύ, είπα στην καλοσνάτηρία και συνέχισε το δρόμο μου. Φεύγοντα μολόγησα, τι λογική και απλοϊκή τι κινήσει του άνθρωποι είναι αυτοί, που είναι αυτάρχησε αγαθά, προνούν για το μέλλον και φτάνουν σε σημείο να απλώνουν ακόμα και τον τραχανά με πολύ ευλάβια, λέει και είναι κάτι το ιερό. Από ό τι φάνητε πάντως, γι αυτόσύ είναι και το βιώνουν. Πέρασαν πολλά χρόνια και το τελευταίο καλοκαίρι καλοκέρδης δεκαετία του 90 επισκέφτηκε κάποια πόλη. Κόδωνε μεσημέρι και οι αγωγώς επιμμένη θαμώνες μιας καφετέριας, απολαμβάνοντας τον καφέ τους, καθήμενοι στις καρέκλες του πεζόδρομου, κάνοντας μια περίεργη για μένα συζήτηση. Όλοι μιλούσαν για δίκτες χρηματιστηριακών τιμών και μεγάλα κέρδη. Κάπιοι μάλιστα έθεναν σε μερικούς τους συνομηλίτες, μονολεκτικές εδονές διαμέσου κινητού τηλεφώνου όπως «κλείσε», «αγόρασε», «πούλα». «Τι γίνεται εδώ, βρε, παιδιά» ρώτησα. «Απλώνουμε το χρήμα». «Πώς το απλώνετε» «Αγοράζοντας μετοχές εταιρεών εισηγημένων στο χρηματιστήριο». «Γιατί, είστε τόσο πλούσιοι που δεν ξέρετε τι να κάνετε τα χρήματα σας». «Όχι, παίζουμε αυτά που έχουμε για να κερδίσουμε περισσότερα». «Κι δεν έχουν» «Πουλούν κάποιο ακίνητο ή δανείλονται από την τράπεζα». «� τι «Θα τις πουλήσουμε ακριβότερα». «Κοίτα», σκέφτηκα. «Μυαλό που διαθέτουν αυτοί οι άνθρωποι. Μάλλον θα έχουν σπουδάσει οικονομικές επιστήμες». «Πάντως, άμα θέλεις, μπορείς και εσύ να αγοράσεις και να κερδίσεις. Εδώ όλοι μόνο κερδίζουν». «Και ποιος κάνει», ρώτησα. Απάντηση δεν έλαβα. Ύστερα όμως από ένα χρονικό διάστημα... Έμαθούν ότι όλοι αυτοί έχασαν, διότι άπλωσε ανασηλόγησα το χρήμα που κατύχαν, κυριεμένοι από απληστία, με σκοπό να κερδίσουν, αλλά δεν πρόφθασαν. Διότι είχαν προβλέψει και το μάζεψαν για λογαριασμό του λίγη επειδή. Τι ευκολόπιστοι άνθρωποι, μολόγησαν εκ των αιστέρων. Έπεσαν από μόνη του ω βορά στο στόμα των λύκων, θεωρώντας μάλιστα εκ τον εαυτό του που δέκο ξαναπέρασα μετά από χρόνια. Στην Ελλάδα τότε σε έργα και αθλητικά. Λόγω των επιχείμενων ολυμπιακών αγώνων. Καθώς βάδε στους δρόμους της πόλης, παρατήρησε ότι έξω από τις τράπεζες υπήρχαν σχηματισμένες σωρέ ανθρώπων. Στάθηκα μπροστά από μία και ρώτησα κάποιον. Τι συμβαίνει και υπάρχει τόσο κόσμος, λες και περιμένει συστήσει σε περίοδο απόλυτης φτώγεια τη ξένης κατοχής». Δεν το ξέρεις». Όχι. Οι τράπεζες απλώνουν το συσορευμένο στα τους χρήμα και το κόσμο. Δηλαδή περιμένω κι εγώ στην ουρά, θα μου δώσουν. Θα σου δώσουν Πώς θα σου δώσουν. Ό,τι επιθυμεί, διακοποδάνιο, Είναι εύκολο; Πώς δεν είναι; Άμα θα βάλεις ποθύκι κάποια κίνητο βέβαια. Μα εγώ δεν έχω, διότι δεν ζω εδώ. Ε, τότε πρέπει έναν νανγγειτή για να υπογράψει. Γλês να βρω; Ποιο να βρω. Υπάρχουν κοροίδες που βάζουν το κεφάλι του στον τροβά χωρίς να το καταλάβουν καν. Ναι, αλλά τα χρήματα λογικά, κάπου πρέπει να το επιστρέψω. Πότε όμως; Όποτε θέλεις, ίσως και μετά από 20 και πλέον χρόνια. Τι λες; Εγώ το░░ίσως να έχω πεθάνει. Γι αυτό σκοτιζέσε. Θα τον πλιάσω τον παιδιά σου. Αγώ δεν βάζω την οικογένεια μου έτσι περιπέτει, είπα και έφηγα προβληματισμένος για τον τρόπο σκέψη και ενέργεια εκεί των ανθρώπων. Ένιωσαν μια παράξενοι έλξη από το πρώτο τόπο, των πολλών αντιθέσεων, των ακραίων ενεργειών και των απρόβλεπτων καταστάσεων. Αυτόν που είχε μετατρέψει τη νύχτα σε ημέρα και λειτουργούσε ω απέραντο ξενοχτάδικο, παρόλο που ζούσε με ανικά. Έτσι λοιπόν, έλαβα την απόφαση να τον επισκεφτώ μετά από κάποια χρόνια για τελευταία φορά στη ζωή μου. Τότε όμω δεν είδα οι γυναίκε Να πλώνουν τον τραχανά ούτε πέκθε του χρηματιστήριο και τράπεζες να πλώνουν το χρήμα, είδα κάτι φοβερό. Είδα καταβεβλημένους ανθρώπους, με καταρακομένο την αξιοπρέπεια να είναι επέκτε και να ζητιανεύουν στου δρόμους με απλωμένη την παλάμη του χεριού, εκλυπαρόντα του περαστικού να του ελεύσουν και τους περαστικού από την άλλη μεριά να μονολογούν πευχόμενοι ώστε να μην έρχεται η δικιά τους σειρά. Τι χώρα είναι αυτή, είπα. Από την παραγωγή αγαθών πέρασε στον τζόμο, και από εκεί, στον άκρα του καταναλωτισμού του πλαστικού χρήματος και τέλος κατέληξη στην επαιτεία. Πού είναι η προνοητικότητα, η υπερηφάνεια, η εξυπνάδα και η μαγιά, μήπως πήγαν περίπατο στο λιβάδι της καπιταλιστικής σαπάτης, όπου οι τσοπάνιδες βόσκουν σαμαρωμένα και φορτωμένα, προσφέροντάς τα, την τροφή, με το δελτίο υπομορφήν συσίτιου και βαρώντας τα με τη φορτωτήρα χωρίς αυτά να αντιδρούν αλλά και πότε επιτέλους αυτά θα ταρακουνηθούν και θα κλωτσίζουν τους αλλαγητές τους, ώστε να επελευθερωθούν από το επαχθές φορτίο, η ιστορία λέει ότι μπορούν να πάσαν στιγμή, αρκεί μόνο να το θελήσουν. Το που μας έκανε σε αυτό το άρθρο είναι το πόσο εύστοχα παίρνει μερικές φωτογραφίες από την κατάσταση της χώρας τα τελευταία χρόνια και δείχνει πως ξεκινήσαμε από αγροτική κυρίως οικονομία και αργότερα θεωρούσαμε ότι μπορούσαμε να πλωτίσουμε εύκολα και γρήγορα, οπότε ας πούμε ότι πήραμε υπερβολικά πολλά δάνεια. Έτσι, δείχνει λοιπόν πως από το άβλαμα του τραχανά, που ήταν μια χειρονεκτική εργασία Που σε εξασφάλιζε το φαγητό ενός χειμώνα, φτάσαμε στο να παίζουμε το χρήμα στο χρηματιστήριο λες και παίζαμε στον υπολογιστή παιχνίδια για να κορέσουμε την επιθυμία μας για όλο και περισσότερα αγαθά και καταλήξαμε δυστυχώς στο άπλωμα της Παλάμης, στην επαιτία, όπου φτάμε να κατηγορούμε οποιοδήποτε άλλο εκτός από το καταναλωτικό και εγωιστικό εαυτό μα. Όμω, ποιο τα πληρώνουμε τελικά όλα αυτά, εγώ νομίζω τελικά η έγινα θα τα πληρώσει. Δηλαδή εμεί. Όμως εγώ πιστεύω ότι εμείς είμαστε και η λύση στο πρόβλημα. Ναι, εμείς οι λοιπόν πρέπει να πάρουμε από εδώ και πέρα την κατάσταση στα χέρια μας. Δεν πρέπει να ακολουθήσουμε το παράδειγμα αυτών των μεγαλύτερων των προγόνων μας. Θα πρέπει... Ε, να προσπαθήσουμε να σταματήσουμε αυτό που επικρατεί στη χώρα μας δηλαδή ε, αυτό το βόλεμα και τον υπερκαταναλωτισμό θα πρέπει να αγαπήσουμε τη δουλειά να προσπαθούμε όλο και περισσότερο και να μην σταματήσουμε ποτέ μα ποτέ να έχουμε αυτή την όρεξη και τη δημιουργικότητα που μας χαρακτηρίζει ως νέους και τίτλο Νόμπελ Ειρήνη στου σοτήρι τη Ελλάδα. Φυσικά μιλάει την Ευρωπαϊκή Ένωση, την οποία η Νορβηγική Ετροπή Νόμπελ αποφάσει να τιμήσει με Νόμπε το Δεκρίριο. Η απόφαση αυτή ε, κίνησε διάφορε αντιδράσει, τόσο μέσα στην α, Νορβηγία όσο και εκτός. Πολλήτη η Νορβηγία γνωστών δεν θέλει να ενταχτεί την Ευρωπαϊκή Ένωση. Και μάλιστα έχει απορρίψει με δημοψήφισμα την ένταξή τη δύο φορές, το 1972 και το 1994. Ο πρόεδρο όμω τη Νορβηγική Επιτροπή Νόμπελ, ο Θόρν Jagland, Ιάνγαντ, ο οποίο είναι και γενικό γραμματέο του Ευρώπης, ανάμεσα σε εκατοντάδε υποψηφίου, μεταξύ ήταν και θρησκευτικοί ηγέτες οι οποίοι επιδίωκαν να διακόψουν αιματηρές συγκρούσεις ή άλλων πολιτικών ακτιβιστών που επιδίωκαν την ειρήνη διάλεξε την Ευρωπαϊκή Ένωση με το σκεπτικό ότι μετέτρεψε την Ήπειρο του πολέμου σε Ήπειρο ειρήνη στα τελευταία χρόνια βέβαια αυτό που μου έκανε προσωπικά την περισσότερη εντύπωση ήταν ότι ο ίδιος όντας υπεύθυνος της απόδοσης του Nobel το έδωσε στον οργανισμό στον οποίο ήταν ο ίδιος γενικό γραμματέας ενός σημαντικού οργάνου του. Αυτό δεν ξέρω κατά πόσο είναι διοντολογικό. Επίσης, άλλες φωνές όπως είναι αυτή του Χέμιγκ ο ο οποίος είναι ο ηγέτης της Νορβηγικής οργάνωσης που υπεραμείνεται της μη ένταξης στην Ευρωπαϊκή Ένωση λέει Το βρίσκω εντελώς παράλογο. Στη Λατινική Αμερική και σε άλλα μέρη του κόσμου θα το δουν εντελώς διαφορετικά από ό,τι στις Η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι μια εμπορική ένωση που συμβάλλει στο να παραμένουν πολλές χώρες στη φτώχεια. Βλέποντας λοιπόν ότι ακόμα και καταξιωμένοι άνθρωποι της πολιτικής και της επικαιρότητας κατακρίνουν αυτή την απόφαση, δεν ξέρω κατά πόσο θα πρέπει να είμαστε ικανοποιημένοι με αυτήν. Το επόμενο άρθρο είναι για ένα νέο κίνημα που ονομάζεται αφήστε το ταμείο. Είναι κάτι πρωτοποριακό για τελικά ελληνικά δεδομένα και ξεκίνησε από την πιερία και αποκτά σιγά-σιγά αλλά σταθερά φανατικούς οπαδούς και σε οργανωμένη μορφή. Έτσι λοιπόν οι πολίτες κατεβαίνουν στα σούπερ και γεμίζουν τα καλάθια τους και τα καρότσια και στο τέλος φτάνοντας στο ταμείο ζητούνε από τον διευθυντή του σούπερ να τους κάνει κάποια έκπτωση. Το Σάββατο 13 Δεκάτου έγινε μάλιστα μια πρωτοφανή σκηνή σε ένα σούπερ μάρκετ της Κατερίνης. Οι πολίτες μπήκαν στο κατάστημα και γέμισαν τα καρότσια. Και όταν ήρθε όταν φτάσαν στο ταμείο και είπαν στο διευθυντή να τους κάνει έκπτωση, αυτός μετά από επαφή με τους ανωτέρους του αρνήθηκε με τους πολίτες να εγκαταλείπουν τα γεμάτα καρότσια στους διαδρόμους και να αποχωρούν χωρίς να αγοράσουν τίποτα. Αυτό το κίνημα γίνεται φυσικά εξαιτίας των υψηλών τιμών των προϊόντων που φιγουράρουν στα ράφια το σούπερ μάρκετ. Αξίζει να συμβοληθεί ότι μετά από το προηγούμενο περιστατικό τα χνάρια αυτών των πολιτών ακολούθησαν και άλλη πελάτες του σούπερ που έτυχε να γίνουν μάρτυρες αυτής της δράσης εκείνη τη στιγμή. Στόχος τους είναι να υπάρχουν και ανάλογες σκηνής πανελλαδικά σε κάθε πόλη και σε κάθε γειτονιά. Το σημείο αυτό, να πούμε βασιλική, ότι υπάρχουν και άλλα κινήματα ε, όπως αυτό το κίνημα που είπες πριν. Ας πούμε ένα που είναι το πιο γνωστό σε εμάς εδώ πέρα στην Αθήνα, είναι το κίνημα «Δεν πληρώνω». Πολλοί από τους ακροατές μας μπορεί να το έχετε συναντήσει σε κάποια αδειώδια της εθνικής. Οι συγκεκριμένοι λοιπόν πολίτες, έχοντας εξοργιστεί με την κατάσταση τη σημερινή, με τις αυξαν... ολοένα και αυξανόμενες τιμές, τόσο τα προϊόντα αλλά και στα αδειώδια, πηγαίνουν εκεί με το έτσι θέλω σηκώνουν την πάρα και αφήνουν τα αυτοκίνητα να περνάνε ανενόχλητα, χωρίς να πληρώνουν τίποτα. Η διαφορά όμως του κινήματος αυτού είναι ότι δεν έχει καμία επίπτωση οικονομικά στο κράτος. Γιατί ε, το αφήσατε το ταμείο, εντάξει, πάνε εκεί και κάνουν τη δική τους διαδήλωση. Όμως τα άτομα του «δε πληρώνω», ουσιαστικά ε, θα μπορούσαμε να πούμε, αν μας επιτρεπε έκφραση, «κλέβουνε» κάποια χρήματα από το κράτος. Τώρα, κατά πόσο αυτό είναι σωστό, δεν ξέρω. Πάντως, η εφευρηματικότητα των Ελλήνων δεν έχει όρη, έτσι δηλαδή σε καιρούς κρίσεις γεννόμαστε δημιουργικοί ψάχνουμε όλοι και καινούργους τρόπους να διαδηλώσουμε και να φωνάξουμε την αντίθεσή μας συνέχεια στην αυξανόμενη ακρίβεια Πάνω σε αυτό Βασιλική πρέπει να πω ότι μια, μια ενορία στη Φιλοθέη έκανε κάτι πάρα πολύ πρωτοποριακό το οποίο πραγματικά όσος κόσμος το έχει ακούσει έχει μείνει άναυδος έκανε συμφωνίες ο ιερέας της ενορίας με διάφορους παραγωγούς ούτως ώστε να πηγαίνουν οι τα προϊόντα τους στην αυλή της εκκλησίας και διάφοροι νορίτες να έχουν εγγραφεί τους καταλόγους και να θεωρούνται πελάτες. Οπότε να πηγαίνουν εκεί και να παραγγέλνουν ντομάτες, αγγούρια ή οτιδήποτε άλλο χρειάζονται και να το παίρνουν σε τιμές απειροελάχιστες, γιατί ως γνωστόν οι παραγωγοί πουλάνε οποιοδήποτε προϊόν 10 λεπτά το κιλό, ενώ εμείς στην λαϊκή το αγοράζουμε πλάσιο θα ήταν βασικά μια πάρα πολύ καλή ιδέα να γενικευτεί αυτό το, αυτή η πρακτική και θα μπορούσε να βοηθήσει πάρα πολύ πολλούς συμπολίτες μας οι οποίοι δεν έχουν πλέον δυστυχώς τα μέσα που είχαν κάποτε. Ακριβώς. Νέοι τρόποι διαμαρτυρίας λοιπόν, ειρηνικοί, καθόλου βίαιοι και ίσως και να δούμε αποτέλεσμα από αυτούς. Το επόμενο άρθρο έχει έναν ενδιαφέρον τίτλο. Απέχουμε ένα χρόνο από τις παγκόσμιες διαδηλώσεις. Ποια είναι η πρώτη αιτία που διαδηλώνει και διαμαρτύρεται άραγε ο άνθρωπος. Ποια είναι τα εύλογα και δικαιολογημένα κίνητρα που ξεσικών τους ανθρώπους και τους οδηγούν σε μεσικές διαδηλώσεις. Άρα να είναι η φτώχεια. Μήπως είναι κατά πίεση. Μήπως η των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Ίσως είναι όλα αυτά αλλά το κυριότερο, το μεγαλύτερο και το πιο πρωτόγονο είναι η πίνα. απλά και εξάστερα. Η έλλειψη τροφής ή η δυσκολία έβριση αυτής ή όταν είναι πολύ ε, δύσκολο οικονομικά να τη βρεις, έχει αποδειχθεί ότι πυροδοτεί με ένα μοναδικό τρόπο και πολύ πιο έντονα την κοινωνική αναταραχή. Αυτό δεν το λέμε μόνο εμείς, αλλά έχει γίνει ε, επιστημονική αναφορά πάνω σε αυτό το θέμα από μία ομάδα θεωρητικών των Πολύπλοκων Συστημάτων στο Πανεπιστήμιο του Cambridge. Και η αλήθεια είναι ότι έχει μεγάλη δόση αλήθειας. Σε αυτή λοιπόν την περίπλοκη έρευνά τους το Ινστιτούτο Πολύπλοκων Συστημάτων αποκάλυψε ένα μοντέλο που εξηγεί ακριβώς πώς ε, η αναταραχή που συγκλώνησε τον κόσμο από το 2008 έως το 2011 πώς έγινε και τι συντέλεσε να γίνει σε αυτό το χρονικό διάστημα. Αυτό που αποκάλυψε η έρευνα ήταν ότι το καθοριστικό στοιχείο ήταν οι αυξανόμενες τιμές των τροφίμων, αν είναι ποτέ δυνατόν. Το μοντέλο τους καθόρισε λοιπόν ένα ακριβές κατόφλι για τις παγκόσμιες τιμές τροφίμων που αν παραβιαστεί θα οδηγούσε σε παγκόσμια ανατεραχή. Ουσιαστικά λοιπόν δηλαδή, αυτοί οι άνθρωποι αποκάλυψαν ότι υπάρχει μία τιμή στα τρόφιμα ή ένας μέσος όρος, θα μπορούσαμε να πούμε, στο καλάθι της νοικοκυράς, στο μέσο, που αν αυτό υπερβεί κάποιο κατόφλι, οι άνθρωποι ξησηκώνονται. Αυτό όμως είναι ένα ερώτημα, γιατί γίνεται αυτό. Ε, δηλαδή, μόνο τα τρόφιμα μας αναγκάζουν να παλέψουμε, μόνο τα τρόφιμα μας ξησηκώνουνε. Έδωσαν, και σε αυτό το ερώτημα έδωσαν και αυτή η απάντηση. Όταν οι τιμές, λέει, ανεβαίνουν, οι άνθρωποι δεν μπορούν να πληρώσουν για οτιδήποτε άλλο παρά μόνο για την τροφή τους. Και αυτό είναι λογικό, γιατί όταν δεν έχεις να φας, δεν θα σκεφτείς κάτι άλλο. Δηλαδή, το πρώτο που σκέφτεσαι είναι να τραφείς εσύ, να ζήσεις, και μετά, σε δεύτερη μοίρια, έρχεται και η ένδυση και η υπόδηση και η στέγη ίσως. Οπότε, όταν δεν μπορείς να φας, και ακόμα χειρότερα η οικογένεια σου. Ε, «Τότε πολεμάς». Εδώ, επισημένει ο αρθρογράφο, πρέπει να πούμε ότι η τιμή των τροφύμων και η έλλειψή τους γίνεται πάντοτε τεχνικά από τους παγκοσμιοποιητέ για να χρησιμοποιήσουν του ανθρώπους ω όπλο. Έχουν μάλιστα πετύχει πάντοτε, είτε στην αρχαία Αίγυπτο, είτε στην Οκτωβριανή επανάσταση. Μήπως οι τιμέ των τροφύμων πήραξαν τη δύση για να επιτεθεί στη Λιβύη και να καταστρέψει ένα ευμερέ κράτος? Δείτε τι γίνεται στη σειρία, ξένει μισθοφόρι σκοτώνον το λαό τη και δεν διαμαρτυρέται κανεί. Στη σημερινή εποχή, μάλιστα, με τον μαζικό νοητικό έλεγχο, είναι απίστευτα πιο εύκολη η χρήση των ανθρώπων ως όπλων. Αυτό φυσικά το σχόλιο μπορεί κάποιος να το θεωρείς προπαγανδιστικό. Δεν μπορούμε όμως να αρνηθούμε ότι παρά τη συνωμοσιολογία που μπορεί να υποκρύπτει, θα μπορούσε να έχει μεγάλη δόση αλήθειας. Γιατί ο άνθρωπος όταν του στερείς ακόμα και την ικανότητα να θρέψει τα παιδιά του, γίνεται ανήμερο θηρίο. Για όσου δεν είναι σίγουροι αν ακριβώ αυτό το μοντέλο, να τονίσουμε μια περίπτωση που υπογραμμαίζουν και οι ερευνητέ. Στι 13 Δεκεμβρίου 2010 επέβαλαν μια αναφορά στην κυβέρνηση αναλύοντα τι επιπτώσει τη παγκόσμια οικονομική κρίση και άμεσα αναγνωρίζοντα τον κίνδυνο κοινωνική αναταραχή και πολιτική αστάσια λόγω των τιμών των τροφίμων. Τέσσερι μέρε αργότερα, ο Μοχάμε που αζίζει Όλοι γνωρίζουμε τι συνέβη μετά από αυτό Έχοντας τόση ώρα να δείξει αρκετές δυσάριστες πλευρές της σημερινής κοινωνίας, νομίζουμε ότι ήρθε η ώρα να δώσουμε και μια πιο θετική πλευρά στη σημερινή μας συζήτηση. Υπάρχει μια μεγάλη διάκριση ενός αποφίδου της Σχολής Χημικών Μηχανικών του Εθνικού Μετσοβιού Πολυτεχνείου, όπου η Εθνική Ακαδημία Μηχανικής, National Academy of Engineering των Ηνωμένων Πολιτιών Αμερικής, απέντι πριν από μερικές μέρες, το μεγάλο βραβ 2012 Founders Award στον καθηγητή Νικόλα Οπέπα ε, πρόκειται για την υψηλότατη διάκριση που επιφυλάσει η Ακαδημία στα μέλη της. Ο βραβευμένος απόφητος της Σχολής Χημικών Μηχανικών και πρώτος Έλληνας ή Έλληνο-Αμερικάνος που λαμβάνει το συγκεκριμένο βραβείο κατέχει την έδρα χημικής μηχανικής, βιοιατρικής μηχανικής και φαρμακευτικής στο Πανεπιστήμιο του Τέξας στο Όστιν. Είναι επίσης στο Center of Biomaterials. Drug Delivery, Bio-Anotechnology and Molecular Recognition και Πρόεδρος του Biomedical Engineering Department στο Πανεπιστήμιο του Austin. Το βραβείο δίδεται στο καθηγητή Πέπα για τη σημαντική του συνεισφορά στις αφαρμογές δικτύων πολυμερών και υδροπηγμάτων στη βιοιατρική και την αποδέσμευση φαρμάκων και για τον ηγετικό του ρόλο στη βιοιατρική επιστημονική κοινότητα. Αξίζει να σημειώσουμε ότι ο Νικόλαος Πέπας είναι ο πρώτος ειδικός από το πεδίο των πολυμερών που τιμάται με το βραβείο αυτό το οποίο έχει ήδη απονεμηθεί σε 8 χημικούς μηχανικούς και 4 βιοιατρικούς μηχανικούς. Μόνο σε αυτό μπορούμε να σχολιάσουμε το εξής. Υπάρχουν πάρα πολλά μυαλά ε, και πολύ διαγκεκριμένοι άνθρωποι στην Ελλάδα, τους οποίους δυστυχώς αφήνουμε και φεύγουν προς τα έξω. Φεύγουν προς ξένες ε, δουλειές, ξένες υπηρεσίες, ξένες εταιρείες και δεν υπάρχει δυνατότητα να κρατήσουμε αυτούς τους ανθρώπους στην Ελλάδα οι οποίοι είναι πολύ αξιόλογοι. Πρέπει βέβαια να πούμε ότι με το να φεύγει κάποιος έξω δεν σημαίνει απαραίτητα ότι ως εθνος δεν τιμάει την ελληνική ταυτότητα. Δηλαδή σε πολλές περιπτώσεις οι ελληνοαμερικάνοι έχουνe βοηθήσει την ελληνική κοινότητα τόσο τις αμερικείς όσο και τις Ελλάδας. Και υπάρχει ολοκληρο ολοκληρωμένη οργάνωση ελληνοαμερικάνων οι οποίοι είναι στην τις συλומένες πολιτίες και ψάχνουνe τρόπους για να βοηθήσουν την Ελλάδα ή, στην, ή να, με στέλνοντας τρόφιμα ή ειδικούς ή κάνοντας επενδύσεις. Δεν πρέπει δηλαδή να θεωρούμε ότι όποιος φύγει στο εξωτερικό είναι χαμένη υπόθεση για τη χώρα. Συμφωνώ με αυτό που είπες Νίκο όμως θεωρώ ότι πολύ πιο σημαντικό θα ήταν κάποιος να μείνει στην Ελλάδα κάποιος από αυτούς τους οποίους έχουν πολλές δυνατότητες και στο πνεύμα και, στη, και στο μυαλό έτσι ώστε να μπορέσουν να αναπτύξουν κατά κάποιο τρόπο τον κρατικό μηχανισμό με τις ιδέες τους. Δηλαδή θα μπορούσαμε και εμείς είδη σαν κράτος να προσπαθήσουμε να κρατήσουμε αυτούς τους ανθρώπους στην Ελλάδα τους χρειαζόμαστε κατά κάποιο τρόπο, τσε έχουμε ανάγκη. Δεν είμαι υπέρ experts άποψης του μόλις δίδες τα σκούρα να φεύγεις ή με το που θα σου παρουσιαστεί μια πιο καλοπληρωμένη ευκαιρία να πηγαίνεις στο εξωτερικό. Θεωρώ όμως ότι δεν πρέπει να δεν ωστό το να, να θεματίζονται αυτοί οι άνθρωποι πως γίνεται από κάπως. Αυτό. Όχι. Αφού... Όχι βέβαια και ούτως ή άλλως θα πρέπει και το κράτος να μπορεί να τους κρατήσει αυτούς τους ανθρώπους Και εφόσον σε αυτή περίοδο από ό,τι φαίνεται δεν υπάρχει η Ελλάδα για κάποιους Και αυτοί πρέπει κάτι να κάνουν και να βρουν κάποια λύση για τον εαυτό τους Δεν είναι δυνατόν όλοι να είναι ήρωες Ακριβώς και οι δυνατότητες τους δεν πρέπει να περιορίζονται εφόσον τις έχουν να τις καλλιεργήσουν έστω και έξω Πάντως αποτελεί για τους νέους ακόμα ένα λαμπρό παράδειγμα προς μίμηση. θεσιδονισμένη στην πραϊκή εκκλησία στο 91,2 του FM και μαζίσινε οι ραδιοκαταγραφές. Η ραδιοφωνική συμδρομία της Χριστιανίδης fititigianoulis. Είδαμε λοιπόν με το προηγούμενο παράδειγμα ότι σίγουρα αυτός ο άνθρωπος για να φτάσει και να διακριθεί σε αυτή τη θέση, πρέπει να είχε έχει εργαστεί πολύ και να έχει πολύ υπομονή. Ας μην ξεχαναμε λοιπόν κι εμείς ότι με υπομονή και προσευχή όλα μπορούμε να τα δέξουμε και όλα μπορίμε να τα καταφέρουμε. Αφού θα μιλήσω με την υπομονή Πρώτα πρώτα θα ήταν καλό να δούμε τι είναι η υπομονή. Mm, ακόμα και τιμολογικά να δούμε αυτή την, να εξετάσουμε τη λέξη αυτή, βλέπουμε ότι αποτελείται από δύο κύριε λέξεις, Την πρόθεση Υπό και το ρήπαμένο. Υπό λοιπόν, κάτω, χαμηλά. Όλα αυτά δηλώνουν ταπείνωση. Ε, ένα, και ένα παράδειγμα, κάτι, είναι ένα, κάτι ξένο στη σημερινή εποχή. Όμως κάποιος μας έχει δείξει με το λαμπρό του παράδειγμα πώς να καταφέρουμε να καλλιεργήσουμε αυτή την υπομονή. Σε μια εποχή λοιπόν που όλοι οι άνθρωποι προσπαθούν να ανέβουν κοινωνικά, οικονομικά, προσπαθούν να ανέβουνε τα σκαλιά της πυραμίδας, της ζωής μιας κοινωνικής, οικονομικής πυραμίδας προσπαθούν να φτάσουν στην κορυφή αυτής ένας άνθρωπος Άνθρωπος και Θεός μαζί, ο Χριστός μας δηλαδή, μας έχει δείξει το παράδειγμα Του τι σημαίνει υπομονή. Αυτός λοιπόν ανέβηκε στην κορυφή, είναι η κορυφή όχι όμως της μιας πυραμίδας που γνωρίζουμε, αλλά μιας ανεστραμένης πυραμίδας. Κορυφή που πάνω της πέφτει όλο το βάρος της υπάρξεως. Μιλώντας για την υπομονή, όμως, θα θέλαμε να ξεκαθαρίσουμε για ποιο είδος υπομονείς μιλάμε. Και αυτό γιατί υπάρχουν δύο είδη υπομονής, η παθητική και η μαχητική υπομονή. Η παθητική υπομονή περιμένει παθητικά να περάσει ο καιρός και να έρθει το τέλος. Είναι υπομονή χωρίς κανένα σκοπό, χωρίς ελπίδα. Τέτοια είναι, για παράδειγμα, η υπομονή των φυλακισμένων, των αιχμαλώτων και γενικά εκείνων που έχουν σε μια κατάσταση την οποία και δέχονται παθητικά. Στον αντίποδα αυτής της υπομονής έχουμε τη μαχητική υπομονή. Την υπομονή του μαχητή, ο οποίος, προσβλέποντα τη νίκη, αν έχετε τις όποιες κακουχίες και πληγές, μπορεί να συνεπάγεται ένας πόλεμος. Μπορεί να πληγωθεί, να χτυπηθεί ακόμα και σοβαρά, αλλά τα υπομένη όλα προκειμένου να φέρει σε πέρα στην αποστολή του. Αυτή είναι, πιστεύω, η υπομονή για την οποία μας μιλάει ο Θεός. Δεν είναι μια χωρίς ελπίδα και σκοπό υπομονή. Ο Θεό δεν μα έκανε φυλακισμένου πολέμου ούτε στρατιώτες που καμιά φορά παρελάβνουν και μετά κλείνονται πίσω στους στρατώνε τους. Αυτός μας έκανε πνευματικούς καταδρομί σε ένα ολομέτωπο πόλεμο, ενάντια στι αρχές, ενάντια στι εξουσίες, ενάντια στου κοσμοκράτορες, του κότου του αιώνα του, ενάντια στα πνεύματα τα ποιράστα πουράνια. Δεν βρισκόμαστε σε παρέλαση σε φίλιο έδαφος, αλλά σε πόλεμο μέσα στο έδαφο του εχθρού. Δεν είμαστε εδώ μόνο για να παρουσιάζουμε τα όπλα, να λέμε ότι τα έχουμε αλλά για να τα χρησιμοποιούμε σε όλη τους την τρομακτική ισχύ. Βέβαια, όπως σε κάθε πόλεμο, έτσι και εδώ μπορεί να κακοπαθήσουμε. Θα δηλιάσουμε όμως γι' αυτό? Θα αφήσουμε τον διάβολο να μας κρατάει δέσμιους φοβερίζοντάς μας με τις συνέπειες? Όσο αφορά τον Θεό, η γνώμη του είναι πέρα για πέρα ξεκάθαρη. Ο καλός στρατιώτης κακοπαθεί. Δεν λογαριάζει κανένα ρίσκο προκειμένου να φέρει σε πέρα στην αποστολή που του έχει αναθέσει ο αναθ Γι' αυτήν, είναι έθιμος να θυσιάσει τα πάντα. Έχει παράδειγμα τον αρχηγό του και το φρόνημά του. Ο καλός στρατιώτης έχει το φρόνημα του αρχηγού. του. Είναι ιπακώς. Ιπακώς μέχρι θανάτου αναφτοχριαστή. Έχει θέσει τον εαυτό του στη διάθεση του κυρίου του, αν και κακοπαθή, ιπομένη πολεμόντας και αποβλέποντας σε αυτόν. Από την άλλη πλευρά, υπάρχει και ο στρατιώτης που φοβάται την κακοπάθεια. Διλιάζει μπροστά τις και υποχωρεί πίσω στη του. Πρέπει όμως κι αυτός να καταλάβει την αλήθεια. Να σπάσει τις αληθίδες φυλακής, τα εννοήματα και τα οχυρώματα του μυαλού που τον κρατούν εχμάλωτο στην ψευτοασφάλεια της φυλακής και να βγει όπως ο καλός στρατιώτης στη μάχη χωρίς φόβο, με αυταπάρνηση και υπομονή, όχι όμως παθητική, αλλά πλέον μαχητική. Πολύ ωραία αυτά που ακούσαμε. Ας δούμε όμως παραδείγματα έμπρακτης υπομονής ανθρώπων, το τονίζω ανθρώπων, που τα παίρνουμε τόσο από την παλιά όσο και από την Καινή Διαθήκη. Έτσι. Λαμπρό παράδειγμα υπομονής είναι ο πολυάθλος Ιώβ, που έμεινε στην ιστορία με την παρομοιώδη φράση «Ιώβιος υπομονή». Ο Ιώβ δοκιμάστηκε σε πολλά σημεία της ζωής του. Στην ουσία όλα τα πράγματα τα οποία ένας ευλογίες, το ι Όπως μπορούμε να δούμε, όμως, προς το τέλος της του, παρά τον πόνο που αυτός πέρασε, μαζί πέρασε με επιτυχία και το τεστ της πίστης του. Ακολουθώντας το παράδειγμα του, η πίστη μας δεν θα πρέπει να εξαρτάται από τα πράγματα που έχουμε ή την ικανοποίηση των πραγμάτων που δεν έχουμε. Μια τέτοια πίστη είναι πίστη υπό όρους. Αντίθετα, θα πρέπει να θέσουμε τον κύριο υπεύθυνο σε κάθε τομέα της ζωής μας. Προς Θεού φυσικά, και είναι θεμητό να είμαστε σε όλα. Αλλά το πόσο πλήρη είμαστε δεν εξαρτάται από το πόσε ευλογέ έχουμε. Βλέπουμε και στη ζωή του Ιώβ ότι στο τέλος ο Κύριος έστρεψε την εχμαλωσία του και αποκατέστησε με το παραπάνω όσο αυτό είχε χάσει. Φανταστήθηκε τη χαρά του να θεραπεύετε, να ξαναπέρνει πίσω τα παιδιά του, την περιουσία του διπλή κτλ. Φανταστείτε τη χαρά του Ιησού Χριστού όταν βλέπει εμάς να τον ομολογούμε κύριο. Μπορεί ο Χριστός να πώνει στον σταυρό. Μπορώ η έχα τα πάντα αλλά κανένας τους δεν έχα την υπομονή του, που με τη σειρά της έδωσε τον καλό καρπό της. Επιστρέφοντας το θέμα μας, το παράδειγμα των προφητών είναι ένα ολοζώντανο παράδειγμα μακροθυμίας και κακοπάθειας. Πραγματικά, τι να πει κανείς για τον Ιερεμία, τον Ισαΐα, τον Ηλία, αντί να βολευτούν, διάλεξαν να κακοπαθήσουν, να πολεμήσουν, να υπομείνουν. Αντί να κυβερνούν, αυτοί τον εαυτό τους, τον έθεσαν σκεύο στα χέρια του Κύριου τους. Αλλά και στην Καινή Διαθήκη. Σκεφτείτε τον Παύλο για παράδειγμα. Όπως ο ίδιος αναφέρει στην επιστολή του προς τον Τιμόθεο «Εσύ όμως παρακολούθησες τη διδασκαλία μου, τη διαγωγή, την πρόθεση, την πίστη, την μακροθυμία, την αγάπη, την υπομονή, τους διογμούς τα παθήματα που μου συνέβησαν στην αντιόχεια, στο εικόνιο, στα λύστρα. Ποιους διωγμούς υπέφερα και απ' όλα ο Κύριος με ελευθέρωσε». Όμως, ο Παύλος, οι προφίτε, ο Ιόβ δεν ήταν υπεράθροποιοι που ήθελαν να υποφέρουν. Ήταν πολεμιστές, πνευματικοί καταδρομοί που ήταν διατεθυμένοι να υποφέρουν και να κάνω οτιδήποτε ήταν απαραίτητο για την εκπλήρωση τη αποστολή για την υπηρεσία του λόγου του Θεού. Τότε ήταν ο Παύλος και οι Πόλοι. Σήμερα είμαστε εμείς που πολεμούμε τον ίδιο αγώνα κάτω από τον ίδιο αρχηγό, τον Χριστό. Μακάρη και εμεί να του μοιάσουμε, να αγωνιστούμε τον καλό αγώνα να τελειώσουμε τον δρόμο. Δεν είναι ένας εύκολος δρόμος. Είναι όμως ο καλύτερος δρόμος που μπορούμε να ακολουθήσουμε με το καλύτερο τέλος. Τον Ιησού Χριστό να περιμένει να τιμήσει την υπομονή μας αποδίδοντας και σε εμάς εκείνη την ημέρα το στεφάνι της δικαιοσύνης όπως και σε πολλούς άλλους που στο διάβα των αιώνων διάλεξαν να πολεμήσουν τον ίδιο αγώνα. Αρνούμε τον εαυτό τους και θέτοντάς τον κάτω από τις εντολές του Κυρίου τους η σημασία της πομονής μπορεί να φανή και στην πασίγνωστι παρεβολή του παρενβολή του πορεά ο Γεώργος μπορεί να ναξεί ότι δεν θα πιάσουν όλοι το εsporί ούτε καν αυτό δεν είναι βέβαιο αλλά κόμα κι αν το ξέρει ο ίδιος πρέπει να φροντίζει όλους τους σπόρους με την ίδια προσοχή γιατί ποτέ δεν μπορεί να είναι σίγουρος πως πρακτικά θα βλαστήσει και πως όχι εκεί που είναι έτιμος να χάσει καθ'ελπίδα πρέπει να έχει στο μυαλό του ότι ο σπόρος στο τέλος θα βλαστήσει και μόνο εκεί θα φανεί το αποτέλεσμα. Πρέπει λοιπόν να έχει υπομονή. Λίγο πριν κλείσουμε αγαπητοί ακροατές Θα θέλαμε να μοιραστούμε μαζί σας ένα όμορφο πείραμα υπομονής Λοιπόν, το 1960 σε ένα γκρουπ τετράχρονων παιδιών Τους δόθηκε από ένα ζαχαροτόμι με την υπόσχεση ενός δεύτερου Η προϋπόθεση όμως ήταν να καταφέρουν να περιμένουν για 20 λεπτά Πρωτού καταναλώσαν τον πρώτο Κάποια παιδιά μπορούσαν να περιμένουν κάποια άλλα πάλι δεν μπορούσαν. Οι ερευνητές ακολούθησαν την πρόοδο του κάθε παιδιού στην εμφηβεία του και κατέδειξε ότι εκείνα με την ικανότητα της υπομονής μπορούσαν καλύτερα να προσαρμοστούν και ήταν πιο αξιόπιστα. Αποδείχθηκε μέσω της έρευνας, στην οποία συμμετείχαν οι γονείς και η δάσκαλοι τους και μάλιστα έβγανα τον υψηλότερο βαθμό στις τελικές σχολετικές εξετάσεις. Βλέπουμε λοιπόν ότι εκτός από ανθρώπους οι οποίοι ήταν πολύ κοντά στο Θεό, την υπομονή εξυπνούν και οι διάφοροι επιστήμονες. Αυτά για απόψεις από τις ραδιοκαταγραφές. Σε αυτό το σημείο να θυμίσουμε το διαγωνισμό που τρέχει. Στείλτε μας καινούργια μουσική και ένα καινούργιο για να αλλάξουμε το σήμα το καταγραφών. Μέχρι τις 7 Νοημβρίου. Ακριβώς. Σε ευχαριστώ. Να μην ξεχάσουμε να θυμίσουμε ότι ο νικητής του διαγωνισμού θα έχει ένα δώρο, ένα βιβλίο από τις εκδόσεις Εμπλώ. Και οι συμμετοχές του διαγωνισμού θα γίνονται μέσω email στο mail του ραδιοκαταγραφών. Radio... Έτσι λοιπόν η ραδιοφανική συντροφιά της ΧΦΕ σας Από τη Μόνικα Καλό βράδυ. Τον Νίκο Καλό βράδυ Τον Ανδρέα Καλό βράδυ Τον Γιώργο Καληνύχτα Και τη Βασιλική Να έχετε όλοι ένα καλό βράδυ Ραδιοκαταγράφες Η δαντλιοφωνική συντροφιά της Χριστιανικής Φοιτευτικής Ένωσης καταγράφει την επικαιρότητα. Συνεντεύξεις. Ρεπορτάζ. Απόψεις. Γκάλωπ. Κάθε Σάββατο, 7 το απόγευμα 3 www.erfe.gr και στους 91,2 FM της Σπυριακής Εδώ... η φωνή μας ακούγεται δυνατό.